Ένα ρετόλι. Καμίληκα για να σε πιάσω. Σ' άρεσε? Όχι. Γαμίληθη χωρί απόλαυση, σαν να λέμε. Ε, πάλι, πάλι. Να σε ρωτήσω. Εμεί οι που βάζαμε 20 ευρώ πετρέλαιο και τώρα βάζουμε 40 και 45. Είμαστε πλούσιοι, ε. Αυτό ήθελα να σου πω. Πρέπει να μα θεωρούν πολύ πλούσιοι σε μας Γι' αυτό δεν μα κάνουν κι άλλοι. Εγώ νομίζω είστε κιόλα. Συγγνώμη, ε. Όλα είμαι εγώ Πάμε, δεν πρέπει να κάνουμε προπαγάνδα για τον κορονοϊό και ό, ό, όποια δε άλλη δε προπαγάνδα δε υπάρξει. Θα έκανε ο Πούτινγκ τώρα. Άσε με να σκάσω. Αναγκαστήκαμε Α. να αφήσουμε την προπαγάνδα του κορονοϊού και να κάνουμε αντιπουτινική. Αντιπουτινική. Εγαπητή φίλε, μια ώρα να σηκώσω το τηλέφωνο. Γαμώ Ρα... το κερατό μου. Καλά Ρα... δεν σηκώθηκε τίποτα. Και τρώω μια κοτόσου πανδρεφούλη. Κοκορό σου πασουλό, γάμισε τα βουκωμένη μαγουλάκια, λαιμονάκι. Τον γα... κόκορα τον έκανε σούπα, μωρέ. Μαλλικά, Ρα... δεν ξέρει. Κορίτσια είναι ωραίο, ωραίο. Πετε, πέστε να, ακου... να σα ακούσει. Ναι, ναι, ναι. Ακούω, έχω και δύο μοράκια εδώ πέρα. Πού τι έχει εκεί, παιδί μου, τι. Ανόμαλε το διάλογο. Ανόμαλε, είσαστε ανόμαλε. Εσύ ο ανόμαλο. <laughs> λοιπόν, φιλαράκι, επειδή ξέρω ότι αυτό το μου Πανουακούει την εκπομπή σου. Εμεί θα και πάμε τε... και θα στηρίχουμε το φτωχό που δεν βγάζει το μήνα του. Λ... Αυτό το να κάνουμε. Τον αγαντιασμό. Θέλω να του υπενθυμίσω ότι εχθέ πουλάρισαμε 86 ευρώ πετρέλαιο γιατί το είχε προσφορά. Το αμάξι. Μεγάλη προσφορά. Τσάμπα. Κρίμα που έχασα τη μέρα. 86 ευρώ, αυτό και είναι προσφορά. Και επειδή ο χειμώνα κρατάει, αναγκάστηκα να παραγγείλω την ελάχιστη παραγγελία 400 λίτρα πετρέλαιο, 700 ευρώ που τα είχα πληρώσει πέρσι 350. Γαμύρεσαι και εσύ με το μιτσοτάκι. Αυτό γα... είναι από αυτό που δεν χρειάζεται να Αυτό είναι το αλλά θέλει να τα ακούει. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα να τα ακούω, να τα να τα ακούω, να τα να τα να τα να να τα να να να να Ένα πράγμα που αποδεικνύει ο πόλεμο Φιλέ είναι ότι δεν είναι ανήκαν να, να αντιμετωπίσουν ένα φυσικό φαινόμενο που δεν είναι ο πόλεμο. Ο πόλεμο δεν είναι φυσικό φαινόμενο, ένα φυσικό φαινόμενο ήταν ο χιονιά του προ Δεν είναι ανήκαν λοιπόν να αντιμετωπίσουν ένα χιονιά. Είναι ικανή για όλα να, ξεκι... να ξεκινήσουν ένα πόλεμο. Ο πόλεμο είναι φυσικό επόμενο, όχι φυσικό φαινόμενο. Φυσικό επόμενο είναι φυσικό επόμενο. με τι πολιτικέ και τι επιλογέ αυτέ. Να σου πω κάτι άλλο. τους γιατρού και μετά τους δίραμε Αν κάνουμε το σταυρό μα τώρα, πότε χάνουμε την κυβέρνηση. Πότε. Πότε θα κάνουμε την κυβέρνηση. Γιατί είπε ο Θήμιο ότι 9 η βγούμε μαζί να κάνουμε το σταυρό μα που έχουμε μείνει, ξέρω εγώ, στο ευρώ. Που μπήκαμε στο ευρώ, που είμαστε στο ΝΑΤΟ. Θα κάνουμε δηλαδή, όλοι το σταυρό μα. Κοιμώντε και κυριότερα. Okay, εμείς... Θα κάνουμε το σταυρό μα που έχουμε μείνει στην Ευρωζώνη και στο Ευρώ. Θα κάνουμε το σταυρό μα που αίμνησε ο Εθνά και ο Αντίνο Καραμαλή μα έβαλε στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Θα κάνουμε το σταυρό μα που μπήκαμε στο Ευρώ, Επισημίτη. Εφόσον είπε ο Λιπονοθύμιο ότι όπω κάναμε 9 ώρα και βγαίναμε και χειροκροτούσαμε με την πιτά με τον τότε και αυτά, ο συγγνώμη, ο Χαρτιδάκη. Και δε, μετά του δάχαμε του γιατρού. Αν βγούμε πάλι 9 η ώρα, Πότε θα βγούμε την κυβέρνηση. Αυτά ούτε για στίο δεν τα λε. Ούτε για στίο να χαθεί τέτοια κυβέρνηση. Ούτε. Να σου πω, σου έχω και μια παραγγελία Δύσκολη, θέλω να πάρει τηλέφωνο εσύ Το Βελόπουλο Απαπαπαπα Δύσκολη, είπα. Αυτό δεν είναι παραγγελία, αυτό είναι μαρτύριο. Κύριε Πρόεδρε, όσα συγχαρητήρια για να σα δώσουμε θα είναι λίγα. Είστε ο μοναδικό πολιτικό που αγαπάει την Ελλάδα και το λαό χωρί εξαιρέσει. Κάτε ρε φίλε, παραγγελία και καλή. Να τον πάρει τηλέφωνο, να τον αρχίσεις στο δούλεμα και μετά ρίξω τα, τα πινελί και βγάλω το. δεν αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχουν άνθρωποι που σε πονάνε και όλα. Σα αγαπώ πάρα πολύ, άλλο λέω εγώ, όμως, Το ρώτημα είναι συγκεκριμένο. Σα αγαπώ σε <laughs> ακούω και, <laughs> και στείλω με την καρδιά μου τόσο που κοπιάζει. Feasible. Τι να κάνω καθαρά δευτεία δεν πετάω εδώ εγώ Γάνιαστες δράδυ... <τυρίζα> <τυρίζα> γάνιαστες <τυρίζα> <τυρίζα> Τα ίδιες βρεσπηλιάρια μονοκόμματα Εσείς καλέσατε <τυρίζα> <τυρίζα> Σε ακυρώνω γεια Ε τώρα Καλά δεν θα μας τρελάνε ο Θήμιος Τι, τι Απορεί, λέει, για τα fake news και πώ σκέφτονται οι Έλληνε και δεν μπορούν να σα καταλάβουν. Το πιο απλό βγήκε σήμερα μία δημοσκόπηση και βγάζει τη Δημοκρατία πάνω από 30. Βγάζει του Χρυσαυγίτε στο 3. Βγάζει τον άλλο τον Βελόποδο, το Φελό 4, ξέρω Το Πασόκ 18-20. Και εσεί απορείτε ακόμα γιατί δεν σα έχουν πάρει χαμπάρε, κορόιδα. Λοιπόν, να ξεκινήσει το κουκόι, λέει, λίγα ψέματα. Μήπω πάρουμε κι εμεί κάνα 10%. Άντε, ξυπνήστε. Είπε ο Μιτσοτσάκη ότι θα δώσει αυξήσει από τον Μάιο. Ναι, ναι. Γι' αυτό και έχω προαναγγείλει ότι πρώτη Μαου θα υπάρχει. Σημαντική αύξηση του κατώτου μισθού. Αυτό τώρα έχει δει που έχουν εκλογέ στη Γαλλία και αρχίζει ο Μακρόν, τώρα που θα είναι υποψήφιο, αρχίζει ο Μακρόν να χαρίζει εκεί οι λεφτά, να μειώνει ανεργίε, να κόβει τα μέτρα του κόμματο. Το, το, και έχουμε... την έχει δει ότι είναι 1, Μακρόν κι αυτό και, και ότι πρέπει να. Α το αγάπη μου, γλυκιά, μην βιάζεσαι. Έχει χρόνο μέχρι να, να δώσει αυξήσει. Αφού 2, 1, ξέρουμε ότι θα τι πάρουμε, 2, 1, ακόμα δεν έχουν διαχειριστεί το 2% εκείνο που έχει δώσει. Ήρεμα τελείω, με τι αυξήσει, γκώσαμε, θα τα χαλάσουμε, είμαστε σπάταλοι. Τελείωσε Ναι, τώρα δύο-τρία κουνήματα ακόμα. Ο, ο, λοιπόν, ένα. Ακούω. Αστείο τώρα. Αφού θα πάρουμε τον Μάιο αυξήσει, θα σου λέω του μήνε και θα μου του λε με αυτή την κατάληψη. πω με το, μπροστά το Μέγα. Ποιο Μάιο θα μετράμε, παιδί μου, θα μπει ο μήνα και θα ε, λέει πρώτη Μαου. Πρώτη, Μαΐου, πρώτη, Μαΐου, πρώτη Μαΐου, Και δεν θα μπαίνει αυξή, Δύο αύξηση. 2 Μαου. 3 Μαου. Και θα βλέπει ξαφνικά 17 Ιουλίου και τίποτα! Είχα, δεν θα, θα με αφήσει να μιλήσει σήμερα. Άι, θέλει να μιλήσει, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, θα σου λέω Δεκέμβρη. Εσύ θα πει Μέγα Δεκέμβρη. Γενάρη. Καλά, πάμε λίγο μαζί να βγει τα νερό του Αστείο. Μέγα Γενάρη. Φλεβάρη. Μέγα Φλεβάρη. Μάρτιο. Μάρτιο. Μεγαμάρτι. Απρίλη. Μεγαπρίλη. Οχ, οχ. οχ. Μάη. <laughs> δεν βγαίνει βρεμά. Μεγαμάη. Μεγαμάη, ναι. Ο Μητσατάκη γι' αυτό. Τέλο πάντων. <laughs> Φωνάζουν ε δι δι δι δι δι Δεν ήθελε. Τέλο πάντων, δεν βγήκε. Δεν ήθελε, ήθελε γενική. Δεν ήθελε. Του Μάη έπρεπε να πει. Ωραία, κόψε το σου σου όλε τι καταλήξει μου. Άντε. Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτι, Απρίλ, Μάη έπρεπε να Τον Μάη. 27 Μαου. Εντάξει, σωστά. Το μάη θα τον πιάσει. Πήγε σε ονομαστική, μα... Έλα, λοιπόν. Φωνάζουν Είσαι και δάσκαλο. Το, το ξε... Είσαι εμάς... και δάσκαλο. Αυτό τώρα το ξέχασα. Το, το έχω σχολάσει γι' αυτό. Δεν είμαι δάσκαλο πλέον. Σωστά, μπορεί να σε αμόρφωτος. Φωνάζουν δικτάτορα τον Πούτιν και τον άλλον στην Κούβα. Και ποιον άλλον έλεγε η δεν έχει να κάνει εκλογέ. Έχουν φροντίσει να δώσουν κάτι σακούλε στα κανάλια για να είναι συγκεκριμένοι οι τρόποι που θα ξαναβγουν οι ίδιοι. Αυτό ακριβώ, αυτό ακριβώ. Αυτό δεν είναι δικτατορία το δικό μα, είναι των άλλων. Για να έχει να διαλέξει ανάμεσα σε ένα αδιέξοδο. Ναι, και όταν ο Ερντογάν σκοτώνει του Κούρδου, αυτό δεν είναι κόμμα προ το παρόν δεν το λέμε, έτσι. Άλλο αυτό. Σε λίγο θα μα πείσουν ότι και γενοκτονία. Α, εντάξει, συγγνώμη, δεν είναι, είναι γενοκτονία. Αυτή είναι αλόφρεσκη καταρχά. Α, είσαι το διάλογο. Λοιπόν και πάλι τη τηλεοπτική Ελυνοφρένια πολύ μπροστά, Ζεσουί και Σύριοι και Ιρακινοί και Γάλλοι και Τούρκοι αυτό που έχει φτιάξει ένα ρεύ Φιλάκια. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Και ψάξτε, εγώ το δείχνω στο, σχολ, στο σχολείο αυτό, γι' αυτό το θυμάμαι. Πώ λέγεται? Ε, σε σου ή το έχει γράψει, είμαστε όλοι πρόσφυγε, είμαστε όλοι, είμαστε όλοι νομίζω στο YouTube Party. Μπράβο, μπράβο, όχι, μπράβο μα. Α, α, μπράβο μα. Τον καιρούσαν οι βομβιστικέ επιθέσει, Γαλλία, Συρία και έγραφε εσύ. Είμαστε και Αυγανοί, είμαστε και πρόσφυγε, είμαστε και το ένα, είμαστε και το άλλο. Ναι, χαίρετε, τι γίνεται. Όλα καλά, ευχαριστώ. Okay. Καλησπέρα. Γεια Καλησπέρα. μου, Καλησπέρα. Εσύ, λεβέντη μου. Καλησπέρα, θα μείνω σε αυτό. Ο deliverer του χωριού είμαι. Να σου κάνω μια ερώτηση. Πιανού χωριού? Ενό χωριού, άλλη φορά. Να σου το κάνω μια ερώτηση. Τι άλλη φορά, πρέπει να ξέρω ποιο χωριό κάνει delivery. Βιάζομαι, βιάζομαι. Θα βρεθούμε σε ένα χωριό, θα θέλουμε να πάρουμε κάτι να έχουμε έναν άνθρωπο. Τα χωριά μα, η θηλώδα των χωριών μα θα, θα ανάψει ξανά, να το ξέρει. Μάλιστα. Να κάνω μια ερώτηση. Σε λίγο θα είναι χωριό η Ελλάδα, παιδί μου. Ένα χωριό, όλη η Ελλάδα, έτσι, αυτό συμφωνώ. Μάλιστα. Ξέρετε. Ο μπάφο ο μαροκινό είναι γνωστό. Τη πάση, αν πάτε έξω, είναι από του πιο καλού ποιοτικά. Μια ερώτηση. Είναι κάτι, να τελειώνουμε. Πιστεύει ακόμα ότι ο Μητσοτάκη, α πούμε, δεν παίρνει, δεν είναι στην πρώτη γραμμή των γεγονότων, Πόπα. Σκοπιμότητε, πολιτικέ σκοπιμότητε, ΝΑΤΟ. Πολιτικέ σκοπιμότητε τι. Δεν είναι, είναι. είναι! Ο Τσίπρα δεν είναι, δηλαδή. Έλα τώρα, τώρα μη μου ανοίγει το στόμα, σε παρακαλώ. Ότι αυτοί δηλαδή. Σκοπιμότητε τώρα, τα πάμε. Πούγευο, δηλαδή. Σκοπιμότητε, πολιτικέ, άλλα κουλπα. Δεν είναι τέτοιοι τύποι αυτοί που παίρνουν, δηλαδή, τι πρωτοβουλίε. Σε τι τα... delivery, σε τι μαγαζί. Καφέ. Καφέ. Πάντου είσαι πρωινό μόνο, έχω σχολάσει ήδη. Τέτοια ώρα, μπράβο. Ναι, ξυπνάω νωρί και ανοίγω έξι ώρα. Εσεί είσαι delivery είναι δικό στο μαγαζί? Κάνω το delivery στο μαγαζί στο χωριό. Στο δικό σου. Με τον αδερφό μου και ένα φίλο. Καλά κάνει. Λοιπόν, χάρηκα, καλή δουλειά. Να στείλω και ένα μήνυμα στο. Μην το στείλισε παρακαλώ, έχει πάει μαλακιά σύννεφο σήμερα, δεν αντέχω. Σε αυτό το βουλευτή που σε πήρε τηλέφωνο γιατί ήταν ωραία η μαλακιά που είπε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Δέχεστε στον αέρα για να πούμε κάτι Δεν να πω εμβουλευτής είμαι. Ποιος? Στον κύριο Με ποιο κόμμα είσαι στάν, Πασόκ? Νέα Δημοκρατία. Να σου πω κι εγώ άλλη μια μάνα δικιά μου. Α, ντε πέστηκε εσύ, σήμερα το πέστηκε. έχουμε κάνει. Θα τα πούμε με Σταυρό του Νότου. Α, ναι. σε περιμένω. Με την ευκαιρία που μου δίνεις όμως, ε, από αυτό το Σάββατο και κάθε Σάββατο για λίγες εμφανίσεις στο Σταυρό του Νότου, ζήτω το πένθος τρίτη δόση. Τσολιάσεν δε τσολιά μπαντ. Κρατήσεις στο βίβα.gr. Κάτι έβγαλε Α, και τον delivery σου είδες. Θα κάνουμε διαφήμιση, μπράβο, χαίρο Να κάτσε να σου ποντέ, να στείλω το μήνυμα στο βουλευτή. Ναι, ναι, α, ναι. Να πάει στο χωράφι του πατέρα του, λοιπόν, στο φοριό που έχει ένα χωράφι και να το οργώσει κι αυτός, άμα θέλει να σεβαστεί τα λόγια του πατέρα του. Τι ψυχούλα αυτό ο Κερίδη. Και αν θέλετε να το πω λίγο κοινικά, εδώ δεν μιλάμε για μια σφαγή σε ένα μακρινό μέρο κάπου στα βάθη τη Αφρική με αλόθρισκου. Να το πω τελείω κοινικά. Χριστιανού, λευκού, Ευρωπαίου που είναι από εμά. Τι καλό άνθρωπο. Ε, αμ, και εγώ τον βλέπω κάθε μέρα, δηλαδή είναι. Μπράβο. Δηλαδή αυτή η αγάπη για του ανθρώπου, ε. Το έχει. Είναι λίγο κοινικό, το λέει λίγο κοινικά, αλλά. αλλά Ξέρει ποια είναι διαφορά. Ο Κερίδη έχει ένα ψάδελφο εδώ στο ρεύνο γιατρό, παιδίατρο που βοηθάει του πρόσφυγε. Που βοηθάει όλα, δηλαδή πώ γίνεται μια οικογένεια να βγάζει ένα σκάτα και έναν άλλο καλό. Τι σχέση έχει τώρα το ένα με άλλο, Όχι, να δει δηλαδή τη διαφορά που μπορεί να βγάλει ένα σόι. Δε στο σόι του Μητσοτάκη, γιατί απορρεί. Αχ, τι άλλοι καλοί άνθρωποι. Τώρα αυτοί να γίνουν επαναστατικά. Βλέπει την τώρα, βλέπει τον Κυριάκο, βλέπει και τον Πακογιάννη. Το ίδιο και το αυτόνικη τρεις Όχι, είμαστε πολύ τυχεροί. Δεν βλέπει διαφορέ. Πολλέ γι' αυτό ο καπιταλισμό μεσουρανία να του αιώνε. Δεν είναι στυλιάρια όπω εσεί, 45 χρόνια στην Εξέδρα. Ήδε mm. οι Αμερικάνοι. Ήγαν στο Μαδούρο, στη Βενεζουέλα. Κατάλαβε. Αυτά πρέπει να γίνονται. Άσε με τώρα θα πρέπει να μοιράσουμε τα κολόχαρτα που είχαμε αγοράσει. Έχουμε δει την Κύπρο, βλέπουμε τώρα τη Βενεζουέλα, βλέπουμε τα Αργεντινή. Ε, κοντεύετε να μα πείτε ότι δεν θα έχουμε και χαρτί ε, παιδιά, ο, Όχι, χαρτί δεν έχει η Αργεντινή. Ε, κατάλαβε. Επάντω εσύ, εσύ δεν τα βλέπατε που είσαστε μονοκόμματοι. Κατάλαβε. Εγώ είμαι παντρεμένο, έχω τρία παιδιά. Λοιπόν, τη ζωή μου ξέρει γιατί είμαι χαρούμενο, διότι. Γιατί είσαι μαλάκα σου, μαλάκα πάντα είναι χαρούμενο. <Ρι>